Μακάρι άμμο με ενωδό υπορευόμενο νόμο κυρίου, μακάρι εξελευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία, εξηγήσουσαν αυτό. Ο εργαζόμενοι την ανομία εντεσοδή αυτού υπορέφθησαν, σι ελετήλω τα συντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν ενωδή μου, φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μία με επιβλέπει να επιπάσσει τα συντολά σου. Εξομολογήσω καρδία. Εντομε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησες σφόδρα. Εν την υπατορθώση νεότερος των αυρών αυτού, εν το τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησάσε, μία πόση από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγιά σου, όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητώσαι Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τις χίλε είμαι πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθη ω επιπαντή πλούτου. Εν τη σου και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη σου μελετήσω που τον λόγο σου. Ανταπόδο τού δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια του των όγκων εγώ η εν τη γη, μη αποκρύψει απεμού τα συντολά σου. Επιπόθεση η ψυχή με το επιθυμή τα κρίματά σου πανδύ καιρό. Επετίμησε η επικατάρατη οι εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίελε απεμού όνειρο και εξουδένωση, ότι τα μαρτύριά σου εξηζήτησαν. Και γαρεκάθησαν άρθροντε και κατεμού κατελάρι. Ο δε δούλου σου τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου έστι, και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. το εδάφι ψυχή μου, ζήσων με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς με εξύγκυλα και επίκουσάζουν, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησών με και αδολεσχίζουν τη σταυμασία σου. Ενίσταξαν οι ψυχή μου από ακεδίας, βεβαίως με τις λόγους. σου. Οδόν αδικίας από του και τον νόμο σου ελέησον. Ο δόν αληθία και τα κρίματά σου ό και πελαθόν. της τη σου, κύριε, μη με κατησχίδε. Ο δόν εντολών σου έδραμων, όταν επλάτεινα στην καρδία. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξήτησου αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσου τον ώμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία. Οδήγησόν με την τρίγω των εντολών σου, ότι αυτοί μη θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτριά μαρτυριά σου και μη εις πλειονεξία. Απόστρεψε τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν διοδόσου ζήσω το δούλος των λόγιών σου στον φόβο σου. περιέλε των ανηδισμών μου υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ειδού επιθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου και έλθε πεμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου, και αποκρυφίσω με τις αιωνιδίζου σύμι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλησε εκ του στόματός μου λόγων αληθίας εις φόδρα, ότι επί της σου επίλπησε, και φυλάξω τον ώμον σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνας, και επορευόμενον πλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησε και ελάρνοντες μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και όχι χεινόμοι και τι εντολές σου ασυγάπησας φόδρα και τα χείρας μου προς τα συντολά σου ασυγάπησα και οι εν της δικαιόμασής σου. Μνή των λόγων σου το δούλου σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρικάλεσεν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρεινόμουνε φόδρα. Αποδέ το νόμο Σου, ού και ξέκριβε. Εμνείς στην των κρυμάτων Σου απεώνως, Κύριε, και παρεκλήθη. Αφημία κατέσχημε από αμαρτωλόν, των εκαταλυπανόντον τον νόμο Σου. Ψαλτάει σαν με τα δικαιώματά Σου εν τόπο παρικείσου. Εμνείς την ανοιχτή του νόματό Σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο Σου. Αύτη γεννήθμι, ότι τα δικαιώματά Σου εξεζήτησαν. Μερίες μου η Κύριε είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου, εδαιήθη του προσώπου σου εγώλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σου τούσου, και επέστρεψα τους πόδες μου στα μαρτύριά σου. Η κι όχι πιού και τα ράθυν, του φυλάξαστε τα συντοδά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί και του νόμου σου και πελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην, εξομολογήστες επί τα κρίματα της δικαιωσύνης μου. Μέτοχος εγώ ήμι πάντων των φοβεμένων σε και των φιλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέγω σου Κύριε πλήρη συγχή, τα δικαιώματά σου δίδαξον. Χριστότητα επίεσας μετά το σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και πεδία και γνώση δίδαξον ότι τα συντολές σου επίστευσα. Το πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα, διά τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός ειση Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη με πεμέα δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετυρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των ώμων σου εμελέτησα. Αγαθώνου ότι εταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ονόμο του στόματό σου, υπερχιλιάδε χρυσίου και αρχαίου. Δόξα πατρίκαιοι, όχι αγιοπνεύματι, δεν είναι και αιτίε του αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου πιού. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου θεό. Κυρίε Λέισον, κυρίε Λέισον, κυρίε Λέισον και νυν και αίκαι εις τους αιώνους των αιώνων <Δε> χείρε σου, επίεισάνουμε και έπλασάνε, συνέτησώνουμε και μ' τα συγκολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντέμε και εφρανθήσονται ότι στου λόγου λόγους σου επίλπησα. Έβνον, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία τα πίνωσά σου. Γεννηθείτε το έλεό σου, που παρακαλέσαμε κατά το λόγιό μου σου το ενθέτως αν με σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου με λέτη μες του. ότι αδίκως η νόμιση είναι σε με, εγώ δε αδολεσχήσω σε ανοίες σου. Επιστρεψάτος αν με φοβούμεν είσαι και γινόσκονες τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστος ο σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπησα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις λόγιόν σου λέγοντα, πότε παρακαλέσεις με ότι ο όσας πώς υπάρχει, τα δικαιώματά σου ούτε πελαθώ. Πόσοι εσύ είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις με εκ των καταδιοκόντων με κρίση διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολασχίας αλούχως ο νόμος ο Κύριε. σε εντολέ σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθη Παραβραχείς συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε ουκ' εγκατέλειπον τα συντολά σου, αλλά το έλε σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο σου διαμένην το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσες την γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένη ημέρα, ούτε τα σύμπαντα δούλεψαν. Είμαι ότι ο νόμος σου λέει τότε να απολόμειν εν την ταπεινώσιμα. Εις τον αιώνα ουμοι των δικαιωμάτων σου, ότι εναυθύσεις εισάζουμε. Σώσιμη εγώ σώσουμε, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσε με, τα μαρτύριά σου συμβείτε. Πάση πέρας, πλατεία η ενδωλής φόδη. Όσοι γάπησα τον σου, Κύριε, όλων την ημέρα μελέτη Υπέρ του εχθρούς μου, εσώ θυσάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μιέστη μου. Υπέρ πάντα διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτημα λέτη μαϊστη. Υπέρ ότι τα συντολά σου εξεζήτησε. Εκ πάθος πονηρά σε κόλλησε τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου, ούτε ξέκλει, ότι εσύ δεν ως γλυκέα το τα λουγιά σου, υπέρ του Από τον ετολόν σου συνήκα, διά αυτό το πάσα να δωνομικίας. Λύχνος της ποσίμων όμως, και φως της τρίβησαν. Όμως αντιέστησα, του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα πεινώθουνε φόδρα, Κύριε, με κατά τον λόγο σου. Τα εκούσια του στόματό μου δότησαν, δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαν ψό. Η ψυχή μεντε χερσή σου διαπαντό και του νόμου σου που και πελαθό. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα και έκτανε το λόγο σου που και πλανήθη. τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσει τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάβεψα. Παρανόμου εμίσησα, τον δεν όμον σου υπάπησε. Βοηθό μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλίνοντα παιμού πονηρευόμενοι, και εξερευνήσοντας εντολάς τον Θεό μου. Αντιλαβούν μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις τι προσδοκίε μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσων τις δικαιώμασεις σου διαπαντός. Εξουδένος ας πάντα τους αποστατούντας από τα δικαιωμάτια σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτό. Παραβαίνοντας η πάνω στους αμαρτωλούς της γης, Δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καφήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκες μου, Απογάρ των γρημάτων σου εφοβήθη. κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούς Έκδεξε τον δούλων σου εισαγωθόν, Μη σε υποφαντισά το σάνη, ο φθαντήμω στο σωτήριον σου και εις το λόγον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσων μετά το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξών. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτασών με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν το νόμο σου. Δια τούτο η τα συντολά σου υπέρ και το πάσου. Δια τούτο στα συντολά σου, κατορθούμι, πάψα να δω να δω να Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξειρεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιίνει πίγου. Το στόνο μου ίνιξα και ήλκυσα πνεύμα, ό,τι τα συντολά σου επιπόθω. Δόξα το τρίκυρο και ηγείο πνεύμα, την ίντια ή και του αιώνα των αιώνων, Αλελούι, Αλελούι, Αλελούια, δόξα ο Θεό. Αλελούι, Αλελούι, Αλελούια, δόξα ο Θεό. Αλελούι, Αλελούι, Αλελούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρίτε οι όγκια την ή και του και σόλου, κατά το κρίμα των των τα το σου και μη κατακυρεύσει μου πάσα να ένα από συγχωφαντία ανθρώπων και φυλάξου τα συμπεράσου. Το πρόσωπό σου πίθανε επί των δούλων σου και δίδαξου όντω τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδεισαν κατέβησαν το φθαρμί μου επί οίκου και φύλαξα τον πόνο σου. δίκαιος η κύριε και ευθύ εκκλήση σου, εναιτήλου δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια μα Εξέφυξέ με ο ζήλος σου, ότι επιλάθουν τον τον λόγον σου οι εχθροί με τον λόγιόν σου σφόδρα, και ο δύλος σου ηγάπησαν σαν αυτό. σε εγώ εμεί και τα δικαιώματά σου ούτε πελαθώ. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με, ε εντολέ σου Δικαιοσύνη το μαρτύριά σου στον αιώνα, Συναίτησόν με και ζήσομε. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε, τα δικαιώματά Σου εξητήσω. Εκέκραξα με τα Σου σώσομε και φυλάξο τα μαρτύριά Σου. Προέφθασα εν και εκέκραξα εις λόγους Σου επίλπησα. Προέφθασα με φθαλμή μου προς όρθρον, του μελετάν τα λογιά Σου. Τι φωνείς μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεό Σου, κατά το κρίμα Σου ζήσομε. Προσύμπησανε κατά διώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου ενακρύνθησαν. Κύριε, και πάσε ο σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε τον των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαφώνε. Κρίνα την κρίση μου και λύτρωσέ με, διά των λόγων σου σύσσων. Μακράν από σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούτε εξεζήτησαν. Οι εκτιρμοί σου πολλοί Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσωμε. Πολλοί οι εκδιώκοντες μου και φλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ' εξέκλωμα. να συνετούντες και εξετικόμιν ότι τα λόγιά σου ούκ' φυλάξαμε. Είδε ότι τα συντολά σου αγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσωμε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και ει τον αιώνα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντε, κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγο σου η δηλία είναι η καρδία. Αγαλιάσουν εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευεληξάμει, των δεν όμων σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι εσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη. Ειρήνη, πολίτη αγαπώ στον ώμο σου. Κι ουκέστην αυτή σκάνδαλα μου. το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου, ηγάπησα. Εφύλαξανε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησα να φτάσει φόρου. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δίμον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέ εσείς με όποιον σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησαν. Εις το αξίωμά μου εν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσανε. Εξερεύξομαι τα χείλου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέξα το γλώσσα με τα λόγιά σου, ότι πάρ συντολές σου δικαιοσύνη. Γενναίες η χείρ σου του σώσε ότι τα συντονά σου είναι τη άντου. επεπόθεσα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μενέτιμες. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσει. Επλανήθη ως πρόβατο να προωλώσω. Ζήτησα τον δούλων σου ότι τα συντονιά σου και πελαθούν.